Ό,τι περπατάει γυμνός και δεν τον προσέχει Κοίτα, νιώ, ε, καταλαβαίνω ότι η έλξη έχει παραπέσει Αλλά εντό <σκοίτα> γίνεται το παιχνίδι, άσχημα και... συνήθως βάρος Ο Λέο βλέπουν, βλέπουν, ναι, λένε και ναι. πρόθυσε okay. <σκοίτα> Δεν ξέρω αριστεροί